Έξιμο λογαριασμή και δουλειά Ο φόρτος εργασίας Άγχος, ακρίβεια, χρέη δανεικά Πολύ κουράζομαι Γιώργο Πάντοτε συνοστισμός μας στο τραμό Βρώμενα, δεν μπορούμε να μπνεύσουμε Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία Ένα, δύο, τρία Αν είσαι σπίτι Τότε κοιμά σου για χαβάει Πάμε κάπου Στου διαόλου τη μάνα, μόνο σπίτι. Η Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μα σπίτι και οφείλουμε μόνο μη σπίτι. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε. Για Εγώ είμαι ο πάπα τη Δρώνη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τότε μάσου για την Καραϊβική. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου... Κρέντζι, χρεοκοπία, κρέτζι, χρεοκοπία. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Ζήτω Τσίπρας. Θέλω βόδες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Για να ξάρτε τα είμαστε... Μπρούμε τα στην αμμούδια. Καϊκά! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα! Κολύμπιο ρόν στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμάν! Ο Καζαπούμου Με τον Ενρή να χορέψω όλα πάντα <μουσική> Να ρπάσω το μικρόφωνο από μια πάντα Και να φωνάξω Τσίπρας Θε μου αμήν <μουσική> Λοιπόν έλα Έλα σηκωταρίτσες Στη μηχανή ανέβα Και έχουμε φουλάρει τις μηχανές Πάμε Ζιμπάμπουε Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη Ούκαν λάβεις παρά του μία Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά Μα ξέχασα το πιν Αις το βγαίνω κι εσύ Μια απλή ιστορία Καθημερινή ναι. Ναι. Ναι. Ήδη ναι. και στο σήμερα Ε. Ήρθε και στο σήμερα. Ποιο είναι από όλα το σήμερα. Όλα σήμερα είναι. Ε, ναι, εντάξει. Το Ναθέα Πα στη Ναι, το Τσικόταρα Τζε. Σεντεράκια. Ναι, ένα σπίτι που είναι το κοινό μα σπίτι Ευρώπη. Ένα άλλο σπίτι. Έχει και συνέχεια θα το ακούσουμε. Μια offshore στη χαβάη. χαβάη. Πολλά, πολλά. Στη Χαβάη θα κάνει offshore, μα ή πού θα την κάνει. Κάπου αλλού. Έπει στην Κύπρο. Στον Άγιο Δομίνικο που είναι και τη μόδα. Έχει. Απέναντι κάτι νησιά Α, έχει. Η τράπεζα του Αγίου Δομινίκου. Του Αγίου Δομινίκου που λέει και ο Τανιμανίδη. Ναι. Του Αγίου Δομινίκου, το κλείνει. Καλά, ο Ταμινανί, ταμινα, τα, πώς το λένε, Τανημανίδης. Τανημανίδης, λέει και αφετερία. Αφετερία, πώ θα την πει, Αφετερία, Θεσσαλονικιό είναι, πώ θα την πει. Σεβάιβορ λέει. Εντάξει, αυτό το λένε κι άλλοι. Ναι, εντάξει, το λένε κι άλλοι. Λέει. Αμφίροπο. Αμφίροπο. Αμφίροπο. Είναι ωραίε λέξει αυτέ. Ό, τι και να λέει, 80% κάνει. 80 όχι 70, okay, 80, 60, σίγουρα 60, Οπότε δεν έχει σημασία Όλα όσο τα εκτιμάει αυτά ή τα συγχωρεί δεν τα καταλαβαίνει Αν είναι λάθη Οπότε όλα πάνε μια χαρά Και σήμερα αναμένεται ένα επεισόδιο φοβερό Πρέπει να σου πω δει στα Και όλα τα site που κάνουν μια αναπαραγωγή Τίποτα μαλλιά κουβάρια ή οι επώνυμοι Οι διάσημοι με ε, Ποιοι είναι οι διάσημοι Ε, τώρα να του πούμε. Όχι, είναι διάσημοι. <laughs> γιατί, ποια ομάδα οι μαχητέ ή ποιοι είναι οι διάσημοι. Όλοι οι διάσημοι έχουν γίνει. Και... Από την ίδια εφετηρία ξεκίνησαν οι παρεμβάσει. Αφαιτερία, να το πούμε. Δεν μπορούμε να συνονιθούμε, μου φαίνεται. Δηλαδή, α πούμε, είναι περισσότερο διάσημο ο στέλιο Χανταμπάκη από τον Αγγελόπουλο. Όχι. <laughs> Όχι. <laughs> Ποιο ήταν ο στέλιο Χανταμπάκη πριν ένα μήνα. <laughs> Όποιο ήταν και ο Αγγελόπουλο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι γράφει από κάτω η τηλεόραση όταν σε δείχνει. Εδώ το τον Τζίπρα πρωθυπουργό. Ε, ε, είναι. Είναι, αλλά είναι. Ισχύει, είναι, είναι. είναι. Το αριστερό δεν ισχύει, ο πρωθυπουργό. είναι. ο δεν λέει αριστερό πρωθυπουργό. Είναι okay. σοβαρά τα σούπεράκια από κάτω. Ναι, από κάτω. Λέει πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Είναι. είναι πρωθυπουργός ε, Επί ουσία, όχι. Ε, ε, αυτό τύπη, λέω. Άρα, άρα το survivor αντιγράφει την πραγματικότητα. Σωστό. Οπότε μην έχουμε έρθει. Γενικώ. Δηλαδή παλεύει για μια σαλάτα χωριάτικη, για ένα κρουασάν. Για να πατάτε τη γαϊδέτα. Για ένα κρουασάν. κρουασάν. Όχι, για για ένα κρουασάν. κρουασάν. Ε, το λέμε ε, ε, ένα εμεί στην Ελλάδα, εδώ πρέπει να σου πω. Είναι, δηλαδή σε αυτά που ονειρεύεται το Σκάι, α πούμε, για μια. Δεν είναι θέμα Σκάι, εξκολλήσουμε το Σκάι. Είναι θέμα κοινωνία είναι. Είναι ε, θέμα ε, παίζεις, και ζωή και μνημονίου. αυτή και τα ευρύτερο. Τώρα πια όλοι θέλουν μνημόνια. Βλέπει κανένα να λέει δεν θέλω μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στα κάγκελα το έφερε το δικό του και φέρνει και το τέταρτο. Ναι, θέλετε προηγούμενα όμω. Τι? Δεν τα θέλει τα προηγούμενα. Γιατί δεν τα διώχνει. Γιατί είναι αλλονόνω τα προηγούμενα. Ναι, αλλά πάνω σε αυτά οικοδόμησε το δικό του. Ε, εντάξει, να κάνει. Πα ένα μνημόνιο ξαφνικά, νούμερο 3, ξεκινάμε το τρία. από το 3. Από το 1 και το 2 ξεκινά. Όχι, εγώ θέλω από το τρία να ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται από το τρία, μάλλον. Γιατί μάνα δεν γίνεται. Μερικέ φορέ τι βλέπαμε το διάλειμμα και μετά διά... Και μετά τι βλέπαμε. Ναι, αλλά έχει δει το sequel ταινία από το τρία. Άμα τι θα το δω. Άμα τι θα το δει. Ναι, αλλά μου είπε ότι δεν δε θα έχω ένα και δύο. Δεν θα έχει ένα και δύο. Ότι δεν θα έχω και τρία όμω. Τρία θα έχει. Τελικά έχω τρία. Τέσσερα. Και πάω για το τέσσερι. <laughs> <laughs> και πέντε θα έχω μετά. Και πέντε θα έχει. Δεν πρόκειται να τελειώσουν τα μνημόνια. Πάρτε το χαμπάρι. Και ω έγκρι να γίνει πρόεδρο και δεν θα τελειώσουμε. Ωραία, γιατί να τελειώσουν. Ωπερνάμε oh, μια χαρά. Θα ψηφίσουμε να τελειώσει το μνημόνιο, Όχι, θα ψηφίσουμε ότι θέλουμε μνημόνια. Ε, μα έτσι κι αλλιώ και το τότε, και τότε που ψηφίσαμε, δεν θέλουμε μνημόνια, μνημόνιο ήταν. Αρπατή. Οπότε τι νόημα έχει. Ω, δεν έχει. Ε, το έχει σήμερα το έθνο και έχει γίνει έτσι ένα σχετικό θέμα. Το ξέρουμε, το φανταζόμασταν, το ζούμε γύρω μα, αλλά είναι αλλιώ, θα βλέπει και τα στοιχεία και στην πρώτη σελίδα. Από το Μάιο του 16 μέχρι τώρα έχουν διακόψει η επαγγελματική δραστηριότητα 57.000 μπλοκάκια. Ατομικές επιχείρησεις 57.000 ναι, ναι. Ε δεν και τόσοι, τόσοι τόσο, τόσο Έλληνες είμαστε Α, εντάξει, ναι, ωραία 57.000 θα δεκατομ, εκατομμύρια σκέψου <laughs> Ναι, δεν είναι όλοι οι ατομικές επιχείρησεις Κακός, κακός, <laughs> τα έλεγε ο Κυριάκος πριν πέσει ο Σαμαράς Τα έλεγε, ότι ο Θέλω να πω ότι το που ξεκίνησε ο Κατρούκαλος να λέει θα φτιάξουμε ένα νόμο <laughs> Γύρω από αυτά, αρχίσαν και κλείνανε Εκτιμάται... Δεν ξέρω, μπορεί να συνέπεσε. Μπορεί να θέλουν να κλείσουν έτσι κι αλλιώ. Και να Όχι, συνέπεσε με τον νόμο. Κλείσουν, δεν Α, δεν Το λέω εγώ. Κλείσαν λόγω των νόμων του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε αυτέ τι επιχειρήσει. Και αναμένεται μέχρι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι Ιούνιο δηλαδή, να, να, κλείσουν, να φτάσουν να γίνουν 100.000 τα ατομικά μπλοκάκια που θα κλείσουν. Και αυτό έχει μια απώλεια 300 εκατομμυρίων από ασφαλιστικά ταμεία και από κράτο. Γιατί από θα πάμε, ατομικά, που θα πάμε, θύμιο μου, σαν ομάδα μόνο μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Όλοι οι οι Όλοι ενωμένοι. Όχι, στα ατομικά, όχι στον ατομισμό. Όχι στην ατομική ιδιοκτησία. Είναι τι σχέδιο. λέει ο ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Ε, ε, τι λέει. Ε, να το αριστερός αριστερό, πώ βγαίνει από τα πιο αριστερά από το κουμπί. Αυτό εννοούσε. Ναι, βέβαια. Mm. Όχι στην ατομική ιδιοκτησία του μπλοκακίου, α πούμε. Mm, Κοινό μάλιστα. μπλοκάκι όλοι μαζί. Ένα μπλοκάκι όλοι. Ένα μπλοκάκι Είσαι όλοι. Είσαι ένα μπλοκ όλοι. Είσαι ένα μπλοκο. Όλοι όπως κάνανε κάπου τη Γερμανία τα γνωστά μπλοκά. Δεν θα το ήθελε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑς. Γιατί δεν θα το ήθελε. αυτό τι κάνει μπλοκο εννοείς. Μπλοκο, μπλοκο της Το καλό το δικό το μας ή το άλλο. Το μπλοκο αυτό νόμι. το ωραίο το που ξέρουν και κάνουν αυτοί που κάναν τα μπλοκά τότε. Ναι. Δεν το ξέρουν Ξεπαστρεύανε και συνεχίζαν μετά... Σαν τιμωρία για να προχωρήσουν στο επόμενο πολιτικό στάδιο. Το πιο και στα κοντινό άλλα. σε μπλοκ είναι του Twitter, που μπορεί να πάμε μπλοκο να <μπλοκο> <μακριά> μπλοκ είναι μακριά από τέτοια. <μπλοκ>, μπλοκ στο Twitter από του ατομικού επιχειρηματίε. Επειδή ειρόντες. αυτά τα στοιχεία όντω και ξέρουμε πολλού ανθρώπου που έχουν ατομικέ επιχειρήσει, ξέρουμε και του άλλου που έχουν τι άλλε επιχειρήσει και στενάζουν, αλλά στι άλλε. Εδώ τώρα από τα στοιχεία του έθνου που δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά το έχει βάλει πρώτη σελίδα. Το έθνο γιατί δεν κάνει την πολιτική στην κυβέρνηση. Κανεί δεν κάνει την πολιτική στην κυβέρνηση. Του Πόπολα δεν το έθνο. Ναι, ακόμα. Θα κάνουν οι Ιδιαίτεροι. Μα κυβέρνησης. δεν της σου φαίνεται λογικό Όχι δεν κάνει η πρώτη συνέντευξη Ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Την έδωσε εδώ Η πρώτη συνέντευξη ως πρωθυπουργός Διάλεξε ναι, το, ναι. την εφημερίδα της διαπλοκής για να δώσει συνέντευξη Ο Αλέξης όταν είχε γίνει τότε Στο πρώτο τελευταίο Γι' αυτό το έκανε, Γι αυτό το έκανε. Γι αυτό το έκανε. Για όλα υπάρχει μια απάντηση Έχει γίνει τόσο σιριζαίος Ού, Ούτε τον ούτ, ούτ, Τζανακόπουλο. Κακό είναι να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο. Παλιά, γιατί ήμασταν ε, μέχρι πρώτην Δηλαδή όλη οι Πασόκ, έστω και σε ένα DNA μέσα. το βαθμό είχαμε γεννηθεί με στο Πασόκ. Έχει τώρα. Όχι, έχουμε γεννηθεί με στο Πασόκ. Εξελισσόμαστε σύρισμα. από το Πασόκ και πού πάμε. Το Πασόκ έδωσε, φάγαμε ψωμί, χορτάσαμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ίδιο, από ψώδινη. <laughs> ναι. Με άλλη κατάληξη. Βασισμένοι στην είδηση αυτή για τα μπλοκάκια που κλείνουν και την καταστροφή που σημαίνει και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι αυτοί δεν καταστρέφονται κατά ανάγκη, αλλά ε, βγαίνουν στη μαύρη οικονομία. Η οποία έξω θεριεύει, έτσι. Όποιο έχει κάνει την παραμικρή δουλειά, υπάρχει το νόμιμο, κόβει κάτι λίγο, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα δίνει μαύρα. Οκ. Okay. Όχι, οκ. Okay, έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να, γίνει. Έτσι πρέπει, να γίνει, έτσι πρέπει να γίνεται. <laughs> και καλά γίνεται. <laughs> ,τι, τι. Και ευτυχώ που γίνεται έτσι για να ζήσουμε. Αλλιώ 70% δεν στο Τζίπρα. άσε μας αγάπη μου, θα τι δώσω το 70% στου γερμανούς Ό,τι μπορεί ο καθένα να κλέψει. Πολύ καλά και κάνει. Να. Σε άλλε περιπτώσει δεν είναι καλό αυτό. Γιατί γυρίζουν πάλι σε εμά. Αλλά εδώ που έχει έρθει δεν βγαίνει αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν υπάρχει μικρό επιχειρηματία που δεν ζητάει μαύρα λεφτά για να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν, όπω γίνεται πάντα. Δεν είναι αυτό που τα ζητάει ο μου. Είναι και ο πελάτη που τα να το κάνουμε μαύρο, μπασχελιτό με δεν τίποτα. Εννοεί. Γιατί δεν βγαίνει. Μα τι να πληρώνει ένα FPA 24% Το 1 τέταρτο του ποσού να είναι FIPA. Αυτό και το είναι... θέλουν αυτό να είναι κίνητρο Άλλωστε αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα με το δικό μας τρόπο Το έχει πει ο ηγέτης με άλλο τρόπο Γιατί στο πραγματικό Στο υπαρκτό δίλημα εφορία Ή επιβίωση Οι πολίτες λογικά επιλέγουν επιβίωση Ναι, χαρά ε, Λοιπόν, επιβίωση Από το υπαρκτό δίλημα εφορία ή επιβίωση Το έλεγε βέβαια για το Σαμαρά ο Τσίπρας, Γιατί έλεγε τότε θα έρθω εγώ και θα βγάλουμε του φόρους Ναι. Και δεν θα τίθεται αυτό το δίλημα. Αλλά έλα που υπάρχει όμω αυτό το δίλημα και έχει γίνει χειρότερο και μεγαλύτερο αυτό το δίλημα και άρα επιλέγουμε επιβίωση. Η εφορία πρέπει να νικάει. Η εφορία δεν ξέρω αν θα νικήσει η εφορία. Ναι. Πάντα νικάει ο άνθρωπο και η λογική. Όλα θα δούμε. Και με ό, ε, πάντα όσοι, μείνουν. Ε, όσοι μείνουν. Όσοι μείνουν, αλλά στο τέλο. Θα μου πει το, το θέμα είναι αν το τέλο είναι κοντά ή μακριά. Αυτό είναι ωραίο θέμα και εκεί είναι το κομβικό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα νικήσει η λογική και ο άνθρωπο, ο Αλέξ Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει μόνο για την επιβίωση και την εφορία, έχει μιλήσει και για την υπερφορολόγηση. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αν θέλετε, είναι μια επιπρόσθετη απόδειξη. Γιατί υπερφορολογεί τη μέση ελληνική οικογένεια, τα μεσαία στρώματα τη μισθωτή εργασία και των μικρών και μεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών. Εκτό από κοινωνικά άδικο, είναι και προκλητικό, αν θέλετε, αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι και παράλογο, αν θέλετε. Γιατί η υπερφορολόγηση είναι το ισχυρότερο κίνητρο. Γιατί φορά διαφηγεί στα μεσαί και χαμηλά εισοδήματα. Μια χαρά στι διαπιστώσει ήταν πρώτο. Καλονίσει. Αυτό ναι έτσι. Πριν γίνει προπολογικό. Έλεγε τον ομοσέδιο τότε που έφανε ο Σαμάρα. λέει εδώ παντελή, καλή μέρα ρεμάλια. Μέσα στα μπλοκάκια που έκλαισαν βάλτε ότι έκλεισαν και 5000 επιχειρήσει που έκλεισαν μέσα στο πρώτο δήμα του 17. Πόλοι όλοι οι λίγο οι Ευρωπαίοι και χώροι λένε ότι θα είναι έτοι ανάπτυξη. Βάλτε και το περσινό που έλεγε ο Αλέση και ο Πάνω ο καμένου ότι μετά το Πάσχα θα εκτοξεφθούμε. Έλεγε το Πάσχα ότι θα εκτοξεφουμε, όχι μετά το Πάσχα. Ναι. Και και μετά το Πάσχα είμαστε. Το... Εκτοξευμένοι. Όχι, τώρα είμαστε μετά το Πάσχα έτσι κι άλλο. Δεν είναι πότε μετά το Πάσχα. Ναι, αλλά Είμαστε εκτοξευθεί. μετά το Πάσχα. Ήφαση. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα, τα αλλάζει η Ευρώπη αυτά που έλεγε Μα για ανάπτυξη. Οτιδήποτε και για τέτοια... από, το... από πέρσι το 16 το Πάσχα και τώρα είναι μετά το Πάσχα, το 16. Ναι, αλλά δεν εκτοξεφθήκαμε. Ναι, αλλά βάζει. Τι να βγαστώ. Δηλαδή αν εκτοξετούμε σε 8 χρόνια δεν είναι μετά το Πάσχα του 16 δεν θα περί... έχει μείνει κανείς για να εκτοξευθεί δεν θα έχουμε ποιος να μετρήσει ε, αντίστροφα ε, ρε, παιδί, να δε θα μετρήσει δεν θα μετρήσει κανείς αντίστροφα ότι λένε ψέματα εγώ Ά, εγώ να πω ότι είναι ο Τσίπρας Μετάραξες. μα δεν μπορείς να το πεις δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι λέει ψέματα ο Τσίπρας αν για κάτι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Αλέξης όχι δεν χρειάζεται να το πει άλλος γιατί το λέει ο Από το το καλημέρα πέρα, <συμίλια> που Το καλημέρα είναι αυτό. Γεια, είμαι ψεύτης, Του τόχι. Το Κοροϊδεύομαι, γεια. Και έχεις... έλεγα και στην Νέο δεν παιδί, του τόχι ότι θα έβγαινε τόσο σε ηθικό επίπεδο τόσο κάτω. Περίμενε. Περίμενε γιατί ξεχνάμε λέγοντα όλα αυτά το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Ξεκινάμε ε. με πλεονέκτημα ε. και εσύ τώρα τα κατατροπώνε, τσεχά Τώρα που λες De, πλεονέκτημα. κάθεται, δεξιό τι... έγινε. Άκου να δει τι, τι καπυλία θα γίνει τη Δευτέρα. Τι έχουμε. Τι πρόκειται να κάνει τη τι Δευτέρα. Ξεργιανή. Όχι, όχι, Μπελογιάννη. έχουμε Μπελογιάννη. Τη Δευτέρα εγκαινιάζεται στην Αμαλιάδα το Μουσείο Νίκο Μπελογιάννη. Έχει ανακατευτεί και η Βουλή εκεί, θα πάει ο Βούτσι, θα πάει και ο Τσίπρας διάβαζα, θα είναι και ο Κουτσούμπα βέβαια από το Κουκουέ. Θα πάει και ο Τσίπρας να μιλήσει για τον Πελογιάννη. Ο Τσίπρας θα πάει 12 ώρα το μεσημέρι. Για τον Πελογιάννη μπορεί να πει χίλια υπέρ κατά αυτό που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν συνεπής και με τη ζωή του πλήρωσε τις ιδέε του, δεν έκανε πίσω. Και θα μιλήσει ο αρχικολοτούμπας της ιστορίας, της νεότερης, το τρόλ, το πολιτικό, ο Τσίπρας για συνέπεια ιδεών. Θα πάει να καπηλευθεί πάνω στο αίμα του Πελο Να ξεβρωμήσει όλα αυτά που έχει κάνει. Πέφτει από τα σύννεφα. Πέφτει από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα ποτέ από τον Τζίπρα αυτό. <laughs> ναι, έψαχνε, μανιωδώ. <laughs> Μην έστειχε <laughs> όλη την ιστορία, <laughs> Μπέλγα. Δεν μου κόλλαγε ότι θα κάνει τέτοια. Που αν ήταν στοιχειωδό σοβαρό και δεν ήταν τόσο αδίστακτο, δεν θα πέρναγε ούτε έξω από την πάτρα. Σε απόσταση ασφαλεία από την Αμαλιάδα. Σε απόσταση ασφαλεία. Όπω δεν πρέπει να πάει στην Κεσαριανή δύο φορέ που πήγε. Αλλά όλοι αυτοί έχουν μάθει να ξεπλένουν με ό,τι δεν έχουν. Ότι του λείπει, τι του λείπει η ηθική. Πάμε να ξεπληθούμε με την ηθική του Μπελογιάννη ή με την ηθική τη Κεσαριανής. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει Αντίστακτη... δεδε, να φτάσει. Μαθαίνω από την Αμαλιάδε, ο φωτογράφος μα είναι από εκεί, ότι ετοιμάζουν διάφορα, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει. Να σου πω, ναι. κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να φτάσει. Ναι, πρέπει. Ο πρωθυπουργό τη χώρα των Μνημονίων δεν πρέπει να πατήσει το πόδι του. Με κάθε κόστο, αν είμαστε σοβαρό λαό, δεν πρέπει να επιτρέψει κανεί να γίνει αυτό το, να πατήσει εκεί. Για ηθικού λόγου. Να μην είχε κυβερνήσει, να μην είχε φέρει μνημόνια, να πάει εντάξει. Ο Μπελογιάννη δεν ανήκει σε κανέναν. ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν διεκδικεί κανεί, δεν μπορεί να κάνει κανεί κτήμα του τον Μπελογιάννη, τη θυσία του. Όλα αυτά ανοίξει σε όλου. Ο καθένα να μπορεί να πατήσει πάνω, να μιλήσει, να πάρει από το παράδειγμά του. Ναι, ήταν αυτό που ήταν, είχε δηλώσει μέχρι τέλου αυτό που είχε δηλώσει, όλα αυτά σωστά. Δεν το λέω με ιδιοκτησιακή γιατί κάποιοι θα πουνέται. Όχι, δεν ανήκει που θέλα, ανήκει σε όλου μα. Αλλά όμω δεν μπορεί κανεί να το σπηλώνει αυτό το πράγμα. Τα λε, βγάζει φίλνε. Ο άδονη που λέει ανήκει σε όλου. Εγώ δεν θέλω θα σου πει. Να μην θέλει ποιο είναι επίσηνο άδωνη αυτό. That's... Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά, δεν πάω δεν ακουμπάω. Τέλο. Ωραία, σοβαρή άποψη, συζητήσιμη στα πολιτικά και στα υπόλοιπα. Ο άλλο που θέλει να έχει σχέση και πάει να κρατηθεί να ακουμπίσει πάνω εκεί για να φέρει μνημόνιο και μείωτο αφορολόγη του. Για να πληρώνουν και πιο φτωχή πια σε αυτόν τον τόπο και θα πατήσει πάνω στον Μπελογιάννη για να τα κάνει όλα αυτά και για να δείξει ότι είναι αριστερό και έχει το πλεονέκτημα το περίφημο. Δεν χρειάζεται να κάνει αυτό για να δείξει ότι είναι αριστερό. Να το πούμε και έτσι. Άστο. Δεν χρειάζεται, το ξέρουμε. Είσαι αριστερό. Εντάξει, εντάξει. Είσαι. Τι θε τώρα. Μην βρωμίζεις το χώρο. Μην πα εκεί. Άστα αυτά. Δεν πειράζει. Θα ζήσουν και οι υπόλοιποι εκεί χωρί εσένα. Πάμε στη Χαβάη. Πάλι. Πάλι. Έχει ένα σπίτι. Την κυψέλη και δεν μπορεί να το κρατήσει, να το πα σε αυτό το σπίτι να το πουλήσει και να πα να αγοράσει μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορεί και στο Περιστέρι, να πα σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορεί, να πα σε άλλα μήνα. Και αν δεν μπορεί, να μείνει σε τσαντήρι. Φωμάει σε σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώ ήρθε στην καυτή ακατάλληλη γραμμή του στριπτή. sadire ne to mais es mas ya desaparecer lo que mi christos que panagia u te na nipno te boriznakais aftoto spití embras angelica fa pa me stikavai pare con lojarto pa me capu pa me venceremos Άσταλα Βικτόρια Σέμβρε Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη Είναι πάρα πολύ καλό παιδί Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος Είναι εργατικός, είναι κύριος Έχει να συναντήσεις εσείς έναν άνθρωπο τόσα καλά Αυτό είναι αρνητικό Νοικοκύρης, καλό παιδί Αυτό είναι τα κακά του Έτσι δεν είναι. Ποιο είναι το αρνητικό, δεν είπε ο Αρνόν. Ναι, έτσι ρωτάει. Ε, και αυτό λέει αυτό. αυτά. Αυτά είναι. Ναι. Άρα... Άρα, το αρνητικό είναι τόσο. που θα τον πούνε και μα τέτοιο. Κακά. το καλό, αυτό κακά. Το το το καλό παιδί, παιδί αυτό. Δηλαδή θα τον καθαρίσουν. Δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι αυτό και... εννοεί πια. Το καλό παιδί είναι αυτό. Ε, ξέρω, το, φοβάσαι, το φοβάσαι. Είναι θα τον εκμεταλλευτούνε. Είναι κρίμα που είναι καλό παιδί ο Κυριακό. Παρά είναι καλό παιδί. Δηλαδή τόσο καλό παιδί, τόσο απολύσει στο δημόσιο δεν έχει κάνει. Δηλαδή, ευτυχώ είναι καλοπαιδί και έχει κάνει μόνο τόσο απολύσει στο δημόσιο. Δεν κοιμόταν όμω τα βράδια, Το έχει το πει τότε, επειδή είναι το εταιρικό. Ναι, γι' αυτό ναι, ναι, έκανε δεν... την απολύση. ο άλλος εδώ ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έκλαιγε, που ναι. υπέγραφε τα μνημόνια. Ναι, αυτό. Δηλαδή σκέψε αυτό που απολύθηκε, ο Κυριάκος δεν κοιμόταν τα βράδυ, αυτό που απολύθηκε μια χαρά Όχι, δεν κοιμόταν επειδή δεν κοιμόταν ο υπουργό που τον απέλησε Έχει να σκεφτεί Ε, αυτά απαντώνται επί Και πολύ κομψή έχουμε γίνει γενικός Και πολύ σωστοί Και μετρημένοι Και πολύ ορθή πολιτικά Καλά είναι αυτά με πολιτικά επιχειρήματα πάντα Δεν βγάζουν ε, ε, Οι ψιλοβίες Ενέργειες κάπου Αλλά οι μερικέ Μερικές ναι. φορές ε, Είναι τέτοια η βία Του νυν πρωθυπουργού που πάει στην Αμαλιάδα Να μιλήσει για τον Πελογιάννη Το θεωρώ ύψιστη βία εγώ αυτό Ισχυρότερο και από άλλες βίε που γίνονται Που θέλει μια διαφορετική απάντηση Όχι μόνο την απάντηση τηλεκτική Που θα μπορεί κάποιος εκεί να σηκωθεί Και να του πει κάτι να ανταπαντήσει Δεν ξέρω εγώ τι ε, Καμιά φορά χρειάζεται και κάτι διαφορετικό Φαντασία να υπάρχει ναι, Φαντασία αλλά μπορεί να γίνει και με πολύ ωραίο τρόπο Και σε τέτοιε περιπτώσει, γιατί εκεί πάει ο Αλέξη για να κρατηθεί από κάτι ηθικό που δεν το έχει ούτε στο ένα χιλιοστό. Είναι κρατή, Η ξεφτύλα είναι καλύτερη μερικέ φορέ από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί δηλαδή μια κίνηση ξεφτυλισμού τη όλη πρωτοβουλία του να ε, αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα. Φαντασία, φαντασία. Προτρέπει τον κόσμο, πιστεύω, σε. Όχι, τι είπα. Φαντα... Ά, Ά, για να ξεφτυλιστεί. Ναι, αυτό. Η, ναι, είναι αυτό. η, η ιδέα, η το το το κίνησή του. Δεν προτρέπω σε δεν βία, φοβάμαι, δεν ότι η βία φοβάμαι, φοβάμαι. Μη φοβάσαι καθόλου δεν ξέρω τι θα γίνει Και, και μιας θα για, πιο πολιτικό, να πολιτικό, και τίποτα. για πολιτικό Ορθό πολιτικό λόγο και φοβίες Και τέτοια, ε, σήμερα πέθανε και ο ψυχίατρος Που ανακάλυψε τον, τον, τον όρο Ομοφοβία που Τα, είδες όλα τα ενημερώνομαι που τα είδα Διαβάζω το έθνος του Μπόμπολα που βλέπεις εσύ <laughs> <laughs> Βλέπουμε και άλλα πράγματα Διαβάζω ειδήσεις. Ναι. Και το γράφει εκεί <laughs> Όχι, <laughs> <laughs> <laughs> το είδα λου <laughs> Δεν έχει σημασία <laughs> Είπα να πάω <παρεπτώ, laughs> <τόσο laughs> να κάνω και μια διαφήμιση Στην καινούρη εφημερίδα έτσι <laughs> για τη φάση Ωραία. Λοιπόν, λέει ένας εδώ, φίλο, γιατί ακούγόμαστε και στη Νέα Υόρκη. Όχι, Χαζομάρε. Πια. Δεν από την Πάρνη θα, θα πιάνει. Πιάνε, ο ε... Ε... σε μπλοκάρει. Στη Νέα Υόρκη όχι, κάνει. Ο... Λοιπόν, στο ε... αγάλωμα ο... τη ελευθερία χτυπάει ακριβώ πάνω ναι, και χειρίζει πίσω κεράτα, το βάλει μια κεραία πάνω ναι, να βλέπει. Εκεί το τι κρατάει Θα μπορούσε FM. Τι κάνουνε δηλαδή. Τίποτα, τι Τι κάνουνε. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, εδώ ο φίλο ο Βασίλος Ανδριόπουλος από τη Νέα Υόρκη Στέλνη. Ε, ρε παιδιά, πότε θα αλλάξει η ώρα στην Ελλάδα. Χάνω την Ελληνοφρένη κάθε πρωί οδηγώντας για δουλειά. Είστε φοβεροί. Αλλάζει το up standard. <sm jin> δηλαδή, τελευταίο Σαββατοκύριακο πάντα του, του Μαρτίου. Το πάντα ετούμενο είναι πότε θα αλλάξει η ώρα, αν θα αλλάξει το νόμισμα και αυτά. Ε, το ενδεχόμενο κάτι να αλλάξει. Το ενδεχόμενο να αλλάξουμε εμεί ποτέ. Να αλλάξει η ώρα. <small> θα γίνει κάτι να αλλάξει η ώρα. Είπες αν αλλάξουμε νόμισμα. Το σημαντικό, αλλά το χαλαρώνω λίγο για να μην βαρύνουμε το ακροατήριο. Δεν θα Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να πω και κάτι το το δικό μου σημαντικό. Κάποτε αλλάζαμε και κανάλι. Τώρα πια όχι. Σαρβάιβορ μόνο. Ε, πς, αυτό Πολύ καλό. ψαγμένο. Νομίζω, Φωρείο, ναι. Πιάνει βαθιά DNA και τον πατέρα σου. Ναι. Ναι. Ήταν, να πω και κάτι άλλο έτσι ωραίο σημαντικό. Εκεί μα φέραν ούτε κανάλι δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε. Μα έχουν εγκλωβίσει και στου καναπέζου που ήταν έτσι κι αλλιώ. Τώρα αγγίλωσε και στο δάχτυλο. Εκεί κολλημένος. Εκεί. Τέλο πάντων, και λοιπόν. θα κάνει ο Αγγελόπουλο. Είδε μετά τη δήλωση του Ντάιζελμπλουμ κτλ. Είχαμε ε, ένα ε... θόδωρο Αγγελόπουλο. Αλλά σαν αυτόν τον Αγγελόπουλο που το βλέπει όλη η Ελλάδα Τον άλλον δεν τον έβλεπε. Ευτυχώ δεν, δεν αξίζει στην Ελλάδα να βλέπει θώρακιλόπλοιος Αγγελόπουλο ναι Θα ναι, να ναι όχι ευτυχώς ναι δεν είναι για όλους δεν, είναι για, <laughs> όλους. δεν, δεν για όλους το εσύνες. λες ε, ως καλό ή ως κακό Ευτυχώ δεν ήταν για όλου. Ευτυχώ δεν ήταν δεν για όλου, για γιατί αυτοί που του αρέσει αυτός ο Αγγελόπουλο survivor δεν θα καταλάβαινε Χριστό άλλο. Τέλο πάντων, είδε τον που λέει Ενδεχόμενο τα φάγαμε ναι, σε... να υπάρχει Άντε κοινό πάνε. που έβλεπε και τον άλλο Αγγελόπουλο και αυτό σου περνάει από το μυαλό. Αυτό είναι, μυαλό. είναι χειρότερο. <laughs> <laughs> αυτό, είναι, αυτό είναι χειρότερο κοινό <laughs> από <αυτούς> που <laughs> κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει. Λοιπόν, ε, το είπε τα φάγαμε σε γυναίκε. Ένα τα σε αυτά, Του ήξερα. Το και πέρασε από κάτω. Ότι τέλο πάντων δεν τα φάγαμε εκεί, μα δεν το διάβασα όλο και τα λέγαμε. από κάτω σαν πουτάνα του Νότου. Ναι, ναι, ναι. Μια πουτάνα του Νότου. Ωραία Ρράι, απάντηση. Ωραία Ωραία Έχει ένα ωραίο όμω έτσι ένα. Ονεδίτη τη Θεσσαλονίκη. Τον διαγράψαμε αυτόν. σήμερα. Ωραία, τέλεια. Δεν νομίζω ότι θα πλέον αλλάζει. τα μάτια του κόσμου. Το ήθος Θεσσαλονίκη. Και Η Νότου. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Να, να, ήρθαμε αυτά στο μόστι σε Αυτά είναι αυτά. αυτά, αυτά. Στα... Το, το καλό παιδί και ο νοικοκύρης. ο νοικοκύρης ο, ο Κούλης που λέει ο Άδωνος. Ήδες, να, το, το καλό Θέλει παιδί. Θέλει ο Νεδίτης να κρυφτεί και δεν τον αφήνει αυτό το... Όλοι αυτοί οι Νεδίτες με τα Α και Ου έχουν μεγαλώσει. Το πολιτικό τους το ορίζονται ου και Α και Ο. Τι άλλο να πεις. Ταξίδι στη Μύκονο. Και έτσι τσιμπάνε και τις ψήφου στι φοιτητικέ εκλογέ. Τι κονάκε φοιτητικέ και ε, όχι ναι, μόνο οι Και όταν πάρουν τα θέματα, έχω τα θέματα, γιατί τα πλακάκια με τους καθηγητές. Τους δεξιού, ποιος ήτανε πρώτος του καθηγητέ. Του δεξιού. Ποιο ήταν πρώτο επικρατεία της δεξιάς φορτσα... ο, ο φορτσάκης, φορτσάκης, φορτσάκης. Λοιπόν, Δεν λέω ότι λέει κάτι όχι, αυτό. Τίποτα, δεν λέω. Τίποτα δεν λέει, δε λέει και όλα λένε. Αλλά να, αυτό ένα ήθος τέτοιο το έχει, α πούμε. Η δεξιά των Κυριάκων των Αδώνιδων και των Βορύδων Αυτή είναι. Κάπου το διάβασα ότι του βάλαν και τον διαγράψαν. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το, δηλαδή, το είδα πριν, ελπίζω να είναι αληθινό, γιατί το είδα φευγαλέα μπαίνοντα εδώ στο στούντιο. Ξαρτάται το, αν το διάβασε στο Twitter Μα ισχύει. Ως... Στο Twitter το διάβαζε, άρα hey, Είχε θέσει και θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον συγκεκριμένο Νεδίτη να... και τη δήλωσή του να γίνει κάτι και τα υπόλοιπα. Και καλά, αυτός ο Νεδίτης θύχτηκε, δεν είχε να πει τίποτα για τον Ντάισεμ και είχε να πει κάτι για την Αναγωστοπούλου που απάντησε Ναι, γιατί ο Ντάισιμλουμ βάλετε ο δικό σα. Ξαφνικά βάλετε ο δικό σα. Α, και σοσιαλδημοκράτη είναι ο Ντάσιμλουμ. Ξεκίνησε τώρα. Όλη... Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ξεκινάει ο Ντάσιμλουμ και λέει: Εγώ σοσιαλδημοκράτη είμαι υπέρ τη αλληλεγγύη, αλλά όλοι οι νότοι, νόμοι κτλ. Είναι σοσιαλδημοκράτη ο Ντάσιμλουμ, συνεργάζεται τόσο άψογα και αρμονικά με τον χριστιανοδημοκράτη Σόιμπλε. Λε και είναι κάτι διαφορετικό ένα με τον άλλον. Και επικαλούμεθα. Και... και τα μπέλα. Ποια τα μπέλα. Αυτή είναι η πιο ίδιο δεν γίνεται. Και μια αποδοχή που είχε στην Ολλανδία το Eisenblum 6% πήρε, πόσο πήρε. Εντάξει, δεν Όχι, δεν λέω τι έχει. Και εμεί εδώ του καλού. Ο Θοδωράκη, κοίτα τι αποδοχή έχει. Θέλω να, να πω ότι αν κάποιο δεν σωστό. έχει αποδοχή. Δεν η άξιοιδε να Ναι, δεν παίρνουν τα. Το ξέρει ότι όχι μόνο η Ελλάδα και η Ολλανδία τρώει τα παιδιά τη. Αυτή η μικρή Ολλανδ Και, και Βαρσοβία, ναι. συγγνώμη, και Βαρσοβία είμαστε Καλό μεσημέρι από Βαρσοβία, ναι. Ναι, ναι. τον είδα, έστειλε μήνυμα. Λέμε. από εκεί από πριν. θα πρέπει να ημιτό. Πάνει θα Βαρσοβία. Λοιπόν, για πε, ο Γαβριλίδη. Ο ο, ο, ο βουλευτή, βγήκε και στην κυρία Έτσι την έλεγε και έχει σημασία πως μιλάει και τι λέει για τις 7 Απριλίου. Πια γίνει το ρώσιμο 7 Απριλίου, ξέρεις Κλείνει η 7 Απριλίου. Τώρα Ε, δεν έχει σημασία και το πότε. <χει> Αλλά δεν έχει σημασία γιατί βγαίνει ο Πρωθυπουργό και οι κάθε μια εβδομάδα και λυκλίνει την τάδε του μήνα. Και πέφτουν έξω και μετά λυκλίνει την άλλη τάδε του μήνα. Αφού τη τα κανάλια και πρέπει να μια απάντηση. Όχι μόνο στο του. Θέλει ο κόσμο να βγάλει μια ημερομηνία. Δώσε το κείτ, λε ένα ψέμα. Τότε. Απανάταμε. Λε τότε για να ξεμπερδεύει. Βγαίνει λοιπόν η Τρενταφυλή, ξεκινάει από αυτό και πάει στην κυρία Μπουζντούκου. Είναι, είναι, είναι κοντά η 7η Απριλία. Αυτό όμω δεν σημαίνει, κυρία Μπουζντούκου, ότι πάση θυσία του λαού και των πολιτών δηλαδή. Επεραιτέρω πάση θυσία του λαού και των πολιτών δηλαδή κυρία Μπουσδούκου από μια πολιτεία η οποία έχει εκπληρώσει το χρέος αυτής της συμφωνίας. Και αντί να πούνε Μπράβο στην Ελλάδα που έπιασε τα πρωτογενή με θυσία, με υπερφορολόγηση, με, με, με, με κυνήγη της φοροδιαφυγής με λίστρες, λαθρεμπόρια, λαγκάρντ, μπόριανς κλπ. λοιπά 1,5 δι συνεισέφερε το πλαστικό χρήμα γιατί δεν το είχαν υλοποιήσει από το 90 και το 2004 ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε το πλαστικό χρήμα που ο στουρνάρα είπε ότι συνεισέφερε 1,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό Καταφέραμε και πιάσαμε τα νούμερα. Κυρία Μπουσδούκου, όπως πολύ ωραία το λέει, πιάσαμε και τα νούμερα, πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι συζέοι που κάποια νούμερα έχουν πιαστεί. Για όλα τα υπόλοιπα νούμερα δεν βλέπουν, δεν πανηγυρίζουν, δεν έχουν να πούνε κάτι και όταν πανηγύριζαν οι νεοδημοκράτες το τελευταίο εξάμεινο του Σαμαρά που επίση κάποια νούμερα είχαν πιαστεί, Τότε υπήρχε και μια ψυχολογία διαφορετική ότι κάτι πάμε κάποιο πάει καλύτερα το πράγμα κάπω, μια ψυχολογία σε κάποιου κύκλου. Στα νούμερα πάντα. στα νούμερα Στου ανθρώπου που δεν έχει φτάσει. καλύτερα ανθρώπου θα έχει πολύ να φτάσει. <laughs> <laughs> Τότε κατηγορούσαν όλου του συνόδημοκράτε ή Υρζείοι ότι πανηγυρίζουν με ψεύτικά νούμερα και τα πλεονάσματα είναι ματωμένα πλεονάσματα, αλλάξει την πράσινο έχει πει αυτό <laughs> και, και, και. Τώρα πατάμε πάνω σε αυτά για να πανηγυρίσουν σαν να μην είναι ματωμένα τα πλεονάσματα, σαν να μην ισχύει αυτά που έλεγαν ήδη, πριν δύο χρόνια. Ήδη. Τα δικά του επιχειρήματα να λέμε. Διαφορετικά Οπότε έχεις άλλο μήνυμα από πόλου του κόσμου Έχω χαιρετισμού από Κολονία Κολονία ταιριάζει για Ελλάδα Με μέγρα να το γράφουμε ε, Και από Βαρσοβία λέει ο φίλος πάλι Πολλοίς κόσμοι σας ακούει από Βαρσοβία Αποστόλη Εγώ ξέρω τουλάχιστον τρεις που δεν χάνουν κουμπή Πολύ Τη δεν έχουμε <laughs> βαρσοβία, τρεις. Πανικός, καλά Εντάξει. είναι καλά Είναι Πολονοί οι Έλληνες Αν είναι Πολονοί υπάρχει πρόβλημα Αν μα καταλαβαίνουν, δεν έχει σημασία. Το λέω, σιγά-σιγά. Φαντάζεσαι μην καταλαβαίνουν παρόλα αυτά να κάθετε να, να... μα ακούει. Δεν πειράζει. Αφήστε Αφυγερωμένο... να δώσει. να δώσει. Αφήστε να δώσει. Αφήστε να δώσει. Αφήστε να δώσει. Αφήστε να Οι τέσσερι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα, τώρα, τώρα. Στο 2.11.208.200. Μαδονή. Όσο μιλάω, προλαβαίνω τι δικέ σα προσκλήσει. Παραγγέλνετε. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Χριστόφορο Ζαραλίκο. Στη τελευταία παράσταση για αύριο το βράδυ Παρασκευή στι 10.30 το βράδυ. Η τελευταία παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκο για φέτο χειμ Θα ξανακάνει το καλοκαίρι στο τριανόν, θα τα πούμε. Ε, οι τέσσερις πρώτοι θα τηλεφωνήσετε από μια διπλή πρόσκληση ο καθένας. Περιμένουμε, θα πούμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε, αφιερωμένο, ε, στον ακροατή της Βαρσοβίας, της Κολονία της Νέας Υόρκης, ο Μπάρμπα Γιανακάκη που ακολουθεί. O kula una kula kula nos le le Alfa που είσαι λούλα ουλά μου. Λούλα τα τρελαθού. Τώρα και να τα κάντε αφίνει. Η που φώναξε, άιδε". Άιδε, άιδε, για Ποια είναι η κυρία που φώναξε, άιδε". Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού Θα πού πάρουν με είναι, πού είναι, πού είναι, πού Ποιο είναι το αρνητικό του, μου Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Είναι νοικοκύρι, είναι αποφασισμένο, είναι εργατικό, είναι κύριο. κύριος. Ο κύριο, κύριος, λοιπόν, πε τα ονόματα να μην μπαίνουν άλλοι. Ναι, να μην μπαίνετε οι πολίτε. Για τον Ζαραλίκο. Οι τέσσερι που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση είναι Μεθυμάκη Μανόλη, Χρυσάφη Μάνθο, Καψιόχα Χρήστο, Σαβάκη Μαρία. Για αύριο το βράδυ Παρασκευή στις 10.30 στο Σταυρό του Νότου Πλά, Φραντζή 14 στο Νέο Κόσμο. Θα πείτε το όνομά σα από Ελληνοφρένια κτλ. Και, και θα πάρετε την είσοδο στην Τελευταία παράσταση. Τελευταία παράσταση. Πολύ καλά φέτο. για άλλη μια φορά. Και Λέβαια μετά το Πάσχα, κάπου εκεί, μάιο Ιούνιο που κάπου εκεί μου είπε θα κάνει το Τριανόν. Θα πούμε, θα επανέλθουμε. Είχε ξανακάημα Λοιπόν, και από την Βρότσιλαπ τη Πολωνία χαιρετισμού. Πανικός, εδώ γίνεται χαμό στο εξωτερικό. Καλημέρα, παιδιά από Κίνα. Ε, κατά τύχη δουλεύω με έναν Ολλανδό. Πραγματικά τον έχουν σε με τεράστια εκτίμηση τον Ντάιζελμπλουμ. Μακάκα τον ανεβάζουν, άχρηστο τον κατεβάζουν. Καλή εκπομπή. Οκ, okay, λογικό. Ε, και στο Βιετνάμ σα ακούμε. Νίκο Χότσι Μιχ City. Οκ, okay, γεια σου, Νίκο Χότσι κτλ. Σίδνεϊ, εδώ Σίδνεϊ. Η άκρη του πλανήτη τη. Και... Η Μάρια. Η Μάρια, μια Κροάτρια καθημερινή. Η Μάρια. Συν 9 ώρε διαφορά έχουμε. Τι να μα πει η Βαρσοβία. Ό, πει τσακώνεστε, παιδιά θέλω. Αγωνιστικού χαιρετισμού, Μάρια. 9 ώρε μόνο έχουμε με το Σίδνε Την 9 αυτή μπροστά Ναι Πώς Μόνο ήθελες. Το είχα πάει ε, να πάει Μην πάνε. το εγκάς με το ταξίδι Έχει να κάνει άλλο <χι> Λοιπόν ε, Φτάνουμε 20 για να πάμε Ο φίλος έχουμε... από, από τη Βαρσοβία επιστρέφει Καλό μεσημέρι και πάλι από Βαρσοβία Όχι μόνο σας ακούω από Βαρσοβία Αλλά και ο συγκεκριμένος ο Εδίτης, Που έγραψε τσατσατ -τσα την άλλη ναι, ε, ε, Ήταν συμφετητής μου Wow. Ε, χαίρομαι που ακούω από το ραδιόφωνο σα ότι οι συμβουλέ μου προοδεύουν με τέτοιε δηλώσει. Καταρχήν ήταν στην ΟΝΕΔ. Ε, μεγαλύτερη πρόοδο από αυτήν. δεν έχει άλλη πρόοδο. Δεν υπάρχει. Ναι. Μια που είμαστε στο θέμα Ντάισεμπλουμ, να πάρει μια ισχυρή απάντηση από ένα άλλο Ελληνόπουλο που προτάσει τα στήθη του. Σόιμπλε και Ντάισεμπλουμ ρίχνουν συντονισμένα δέλη χρεοκοπίας Το δηλώσανε, ε, το δήλωσε χθε ο Σόιμπλε και ο μπριμπιλωτό ο έτσι. 10 κιλά ζελεύα στο μαλλί του αυτός όταν α, ξυπνάει και κάνει και τον Κάργα. Αν αυτός ξέρει οικονομικά, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν αυτός, καταρχήν έχει σπουδάσει αγορανόμος. Ξέρετε την αγορανομία στη ε, ε, ε, ε, γεωργική οικονομία έχει σπουδάσει. Πατάτες, ε, μπιζέλια, σταφύλια και μαρούλια. Ήταν ένα ισχυρό ράπισμα. <Ρι> κατά του <Ρι> παλιότερου βέβαια. Και αλλά τάξει, κάποιος, κάποιος δεν τα απε, απε, όμως άλλος. Οφτιάστα απ'. Δεν έπρεπε κάποιο να τα πει, τάπε. Ναι, οφτιάστα. Βγήκε παλιότερο. Φαντάζομαι το Σαββατοκύριακο θα πει και άλλα κατά τα το λάθη. Σαν το Dice τραγούδι που, που λέμε Ταπέ, Ταπέ ο Παπαγάλο. Ναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Αυτό ακριβώ. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλε χώρε, παιδιά, πόλει και Οπότε λέμε πόσους. για μια χώρα, παίρνουν ρολί. Γεια σα από Φιλανδία, με ήλιο σήμερα. Γεια. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου από κάπου στην Ελλάδα. Οκ, okay. δεκτό. Και Ρωσία έχουμε, Αγία Πετρούπολη. Να τα. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο μοναδικό ακροατή. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει άλλον Έλληνα εδώ. Δεν υπάρχει άλλο Έλληνα στην Αγία Πετρούπολη. Αν υπάρχετε Έλληνε, δώστε ένα ραντεβού. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα Έλληνα. Στην Αγία Πετρούπολη. Από την κόκκινη πλατεία στην κόκκινη πελατεία. Δεν εδώ. είναι δική η κόκκινη πλατεία. Στη Μόσχα, στη δεν μου, στη μόσχα, μόσχα είναι η κόκκινη πλατεία. Εκεί ήταν η Επανάσταση. Που κλείνει 100 κάποιος... χρόνια φέτο, ε. Λέει κάποιο, αλλά είχα ξεχάσει λέει, ότι είστε κι εσεί άποψη ότι η Κωνσταντοπούλη πρέπει να μαζέψει τον άντρα τη. Πολύ χαίρομαι που έχουμε ακροατέ που καταλαβαίνουν πώ θα τα χρήσιμο. Σαν σήμερα, καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη OK. OK. Λέγεται ότι προέρχεται από την ελληνική φράση όλα καλά που έγραψαν οι πρόγονοι μετανάστε που δούλευαν στο λιμάνι πάνω στα κυβότια με το εμπόρευμα. Πάντω, η εφημερίδα τη εποχή, Boston Morning Post, γράφει ότι ο όρο προέρχεται από τον ανορθόγραφο all correct. Το όχι με α, να το πω με όμικρον all all και δύο λάμδα δηλαδή αντί για το σωστό all correct με A μάλλον έχει δίκιο αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες πάντως από εκεί και πέρα από σήμερα και πέρα το ok παγκοσμίως δηλώνει ότι όλα είναι καλά το χρησιμοποιούν πολύ στην Ελλάδα ενώ δεν είναι τίποτα καλά Είναι μια αντίφαση μόνο σε αυτόν τον τόπο. Και εσύ ενημερώνεσαι, ε. Δεν είμαι μόνο εγώ που βρήκα το γιατρό των τρελών, τον άλλον. Σαν. Ναι, τη βρίσκει ο καθένα. Ναι, εντάξει, βρήκε το. Okay, Οκ, που... χρήσιμο. Να, προ. Σαν σήμερα. Γνώση, την πετάς. Στο Μιλάνο της Ιταλίας το 19, 1919 Το οποίο, σαν σήμερα, αυτό δεν είναι σήμερα. Συγκροτείται το φασιστικό κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνη, που αρχικά φέρνει την ονομασία Πυρήνε του, του Αγώνα. Στην πρώτη απόπειρα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο το κόμμα του Μουσολίνη, αποτυχάνει παταγωδό. Ωστόσο, η δράση του στη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών αγώνων στην Ιταλία το 1920 και 2021, ενάντια στου εργάτε, με την οργάνωση εξτρατιών τιμωρία κατά απεργών και συνδικαλιστών. Σου θυμίζει κάτι όλο αυτό. Ναι. Προ συνδικαλιστέ και απεργίε. Τότε. Και το επόμενο βήμα του σήμερα είναι να βγαίνουν κάποια τάγματα και να στρέφονται κατά απεργών και συνδικαλιστών. Μετά από αυτήν την πολύ καλή δράση του τότε κόμματο του Μουσολίνη κέρδισε την εύνοια και την ενεργό στήριξη των βιομηχάνων mm. Και έτσι, το 2021 το κόμμα με τον ονομάζεται σε εθνικό φασιστικό κόμμα. Ε, εντάξει. Βρήκε και τον Οκτώβριο το του Βοσίμβου, οι Βιομηχανοι πάντα βοηθάνε σε αυτά. Σε κάθρα πράγματα. Να. Και τον Οκτώβριο του 2022, ο Βίκτο Εμανούλ τότε ο Βασιλιά ορίζει το Μουστοίνη Αυτά το 1919. Τέλει. Επειδή πολλά ξαναγίνονται και επανέρχονται με τον ίδιο τρόπο, και δεν είμαστε σε φάση που κάποιο γίνεται μια απεργία και βγαίνουν κάποιοι να κυνηγήσουν απεργού ή συνδικαλιστές Αλλά είμαστε στη φάση που διαβάλλονται όλα αυτά ή που έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου. πριν καν γίνουν. Πριν καν Όταν αρχίσουν να γίνουν, δεν θα έρθει και η δεύτερη φάση. Είμαστε τώρα ακόμη στην πρώτη. Και σαν σήμερα κάτι τελευταίο, το 1937, επί τα 15 μέρε σκληρόνομαχών, οι δυνάμει τη Δημοκρατική Ισπανία. Συντρίβουν τι υπέρτερε δυνάμει του στρατηγού Φράγκο και τη φασιστική Ιταλία, γιατί είχε στείλει και εκεί στρατό η Ιταλία, στην Κουανταλαχάρα. Μιλάμε για τον Ισπανικό εμφύλιο. Μέσα από εκεί το τραγούδι Άι Καρμέλα έχει πολλού τίτλου. Τίτλους αυτό το τραγούδι προέρχεται από παλιότερη λαϊκή παράδοση των Ισπανών, αλλά μετασχηματίστηκε μέσα στον Ισπανικό εμφύλιο. Νομίζω μια ωραία απάντηση για όλα αυτά που ακούσαμε. El ejército de Brorum balan rumba, la, rumba, El ejército de Brorum Una noche me dio pasó, Ay, Carmena, ay, Carmela. Una noche le dio paso. Ay, Carmela, ay, carmen Pero nada pueden bombas rumba la rumba, la, rumba Pero nada pueden papa rumba la lamba. La, rumba, Para corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque es muy rabiosos, zumbara, zumbara, zumbara. Contraataque muy rabiosos, zumbara, zumbara, zumbara. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir. Combatimos rumba, la rumba, la rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, a No hay Carmela, Por todos nuestros hermanos inmigrantes. Por una Europa solidaria. Mestizaje. Que pidime España, pígame sus diapositivas, me España smerní. Αλλά στο ίδιο κλίμα. Και πιο λίγο, σκά, σκά. λίγο πιο σκά. Ναι, λίγο αλλά πιο. με στίχο όμως βαρύ για την αλληλεγγύη, για την Ευρώπη. Κλείνει 60 χρόνια, έχουμε τελετές με στη Ρώμη. Πάει και ο Πρωθυπουργό εδώ δικό μα. Τέλεια, μας. που υπογράψαμε. Την Ενωμένη Ευρώπη που να γιορτάζουν. Που να Την Ενωμένη ναι, Ευρώπη. Αυτό. Αυτό. Αν κάτι είναι. είναι. Του εαυτού τους. Ωραία, τέλεια. Του λαού του. Του εαυτού του δεν νομίζουν επαγγελματίε πολιτική, άρα πατεώνε κανονικοί. Οι λαοί του είναι αυτοί τους. του. Δεν ε. ξέρω αν είναι οι αυτοί τους, του. Γιατί οι λαοί είναι. Μην κάτι καθέψεις. άλλο που θέλουν να παραμυθιάζονται ότι είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη. Ε, με του Εσκάπε, σα αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνω σε λίγο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε σα. Nie.